<ΣΣ2> <ΣΣΣΣΣΣΣ> να πω ότι τα αγκάθια σχίζουν το δέρμα τόσο όσο να φανεί μια σταθερή γραμμή επιφάνεια αίματο και να βαπτιστεί ένα σημάδι για με ημερομηνία λίξη λίγες μέρες και σημείο να φοράς την πλευρά πίσω από το παλάμη το στέμμα του χεριού ή το μέτωπό του Χορηγός δε σε όλα αυτά είναι η απροσεξία την άλλη πλευρά η τάξη δεν δίνει και εσύ μπορεί να το κάνεις, μα δεν το κάνεις, σε θεωρεί ανούσιο, συμφωνώ